ότι η αρχή δεν έπρεπε να έχει μια σοβαρή, στεναρή και συγκροτημένη θέση που στο κάτω-κάτω ας ήταν τη θέση τη δική της που σύμφυζε στο Δημοτικό Συμβούλιο δηλαδή όχι την κλειστή δομή. Και αυτή τη θέση δεν υπερασπίζονται. Το μόνο που ξέρουν είναι αυτό που διαπιστώσατε από το τελευταίο δελτίο τους να κάνουν την πολίτευση στον ομιλούνταν. Δεν έχουν η αλήθεια είναι ότι προκαλεί εντύπωση η χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου. Θα περίμενε κανείς ότι θα έπαιρνε θέση για την απόφαση τη κυβέρνηση και τελικά αυτό που είδαμε είναι ότι βάλει εναντίον σα. Θα αυτό τι συμφωνήσω. Για το γεγονό ότι εσείς είχατε ήδη παραχωρήσει την συγκεκριμένη έκταση. Εμεί δεν πέρα. Είπαμε για να. Θα είμαστε και λίγο σοβαροί. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι ήταν εξαφανισμένοι πιστεύω να μην το ξέρουν. Διότι ο, ο, ο Δήμαρχο ή ο μπροστινός μια ομάδα που κατέβηκε σε αυτές τις εκλογέ ήταν απόν. Και προφανώ αυτό μπορεί να μην ξέρει. Πιθανό να μην ξέρει. Πιθανό να μην έχει αντιληφθεί ακόμα. Έχει, Όμως, έχει παραχωρηθεί η έκταση για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έχει παραχωρηθεί τώρα. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι Και αστεί. Ο μπροστινός μιας ομάδας που κάνει το Δήμαρχο σήμερα στην ΚΟΕ ή αν θέλετε για να είμαι πιο ευγενής που είναι Δήμαρχο σήμερα στην ΚΟΕ ήταν απόν την περίοδο της κρίσης για την κόπη των μεταναστευτικών. Και προφανώς δεν ξέρει, αλλά κάποιος πρέπει τον ενημερώσει. Ο Δήμος της ΚΟΕ την περίοδο 2015-2019 που ουδέποτε νομιμοποίησε και δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει και ο κ. και η του αλλά και η κοινωνία της ΚΟΕ αυτή τη δομή. Το ακίνητο ξέρει πολύ καλά η κοινωνία ποιοι το έφεραν και έχουν ονοματεπώνυμο για αυτοί, ποιοι το επέβαλαν με τα ΜΑΠ, ποιοι ήταν παρόντες τον αγώνα των πολιτών του Πιλίου για να επερασφιστούν το δικαίωμα στη ζωή τους και το δικαίωμα στο χώρο τους. Δεν αναφέρεται και... στην παρούσα δομή, αναφέρεται στην δομή ε, αυτή που θα γίνει η νέα κλειστή δομή. Το στρατόπεδο Καπετά η καηδενία κλειστή δομή θα γίνει στην ίδια υπάρχουσα δομή, δεν το έχει πάρει είδηση γι' αυτό φαντάζομαι, στην ίδια υπάρχουσα δομή επεκτηνόμενη στην ευρύτερη περιοχή του στρατοπέδου. Ναι, θα, έπαι, θα επεκταθεί το. Και βεβαίω στην ευρύτερη περιοχή του στρατοπέδου και ε, σε όμορα υπόπεδα αν χρειαστεί.